Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν χρήματα και πριν 20 μέρες να έχει κάνει εξαγγελία ο Υπουργός μας ότι 150 εκατομμύρια δίνεται, δίδονται σε Δήμους κάτω από 40.000 κατοίκους για την χρηματοδότηση ε, προμήθειας απορριμματοφόρων. Κάτι το οποίο μάλιστα δεν προβλεπόταν και απαγορευόταν ...να γίνει με προμήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, κοιτάξτε κυρία Μεγά, να είμαστε πλέον ε, και λίγο σοβαροί... ...γιατί έχουμε πάψει να είμαστε σοβαροί. Ε, μιλάνε τώρα ότι υπάρχει ένα ε, κενό, ένα δισεκατομμύριο. Μιλάνε ότι 100, ε, υπάρχουν 137 εκατομμύρια ευρώ ότι υπήρχαν και βγάζουν έργα στο φιλόδημος 150 εκατομμυρίων ευρώ για προμήθεια πορηματοφόρων σας λέω πρόσκληση την οποία πήραμε στους Δήμους ε, ε, ανακοίνωση πριν 100, ε, πριν 20 ημέρες. Πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή απλά πράγματα. Ας μην μιλήσουμε πολιτικά, να μιλήσουμε τελείως λαϊκά. Ποιος mm -hmm. δουλεύει ποιον εδώ πέρα. Ποιο δουλεύει ποιον. Και τι είναι αυτό τώρα το ότι δεν υπήρχαν όριμε προτάσει. Πώ δεν υπήρχαν όριμε προτάσει. Ε, για παράδειγμα, ο μικρό δήμο Ιστίλου, όπω πολύ καλά γνωρίζουν όλοι, είναι ο πιο κόκκινο δήμο στην Ελλάδα. Όχι γιατί είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά γιατί είμαστε υπερχρεωμένο δήμο. Κατορθώσαμε, υποβάλαμε μία πρόταση ε, που την πληρώσαμε τη μελέτη 20.000 ευρώ για την κατασκευή ενός κλειστού γηπέδου στην Τύλο mm -hmm. πήραμε την έγκριση από το αθλητισμό την καταθέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για το Φιλόδημος και μας παιδευόμαστε τώρα τόσο καιρό για να μας δώσουν το κένιο okay να το εντάξουν και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε ότι δεν εντάξετε και δεν είναι μόνο ο είναι πάρα πολύ μικρή Δήμη και το πρόβλημα το έχουμε εμεί στη Μικρή Δήμη